Μέσα στον φόβο και στις υποψίες Με ταραγμένο νου και τρομαγμένα μάτια Λιώνουμε και σχεδιάζουμε Το πώς να κάνουμε για να αποφύγουμε Τον βέβαιο τον κίνδυνο που έτσι φριχτά μας απειλεί Κι όμως λανθάνουμε Δεν είναι αυτός τον δρόμο. Ψέφτηκα ήσαν τα μηνύματα Ή δεν τα ακούσαμε ή δεν τα νιώσαμε καλά Άλλη καταστροφή που δεν την Εξαφνική, ραγδαία πέφτει επάνω μας και ανέτοιμο που πια καιρό μα συνεπέρνει.